Στοίχη 21 25. Ο Χριστός παράδειγμα υπομονής. 21. Και είναι τούτο αρεστόν στον των θεών, διότι έχετε κληθεί για να πράτετε το καλόν και ευεργετείτε, και όταν ακόμη παραγνωρίζεστε και υποφέρετε αδίκως. Καθώς και ο Χριστός έπαθε προσχάρησας χωρίς αυτός να πτέσεις τίποτε και αφήκε εις σας, παράδειγμα τέλειων προς μίμησιν, για να ακολουθήσετε ακριβώς επάνω στα χνάρια του. 22. Αυτός δεν έκαμε ποτέ αμαρτίαν, ούτε βρέθη δόλος η ψεύδοση στο στόμα του. 23. Αυτός, ενώ είναι παίζετο και βρίζετο, δεν ανταπέβηδε η ύβριση στα σύβρις. Ενώ έπασχε ένα δίκος, δεν εφοβέριζε με εκδικητικάς του τους εκδικούντας Αυτόν, αλλά ανέθετε τον εαυτόν του στον Θεόν που πάντοτε κάνει κρίση δικαίαν. 24. Αυτό σεβάστασε ο ίδιο επάνω του τα σαμαρτία μας και προσέφερε για του σώματό του θυσίαν διαφτάσει των Σταυρόν. Και έκαμε την θυσίαν αυτήν, δια να και αποξενωθώμεν από τα σαμαρτία και δίσομεν στο εξή για την δικαιοσύνην και για την αρετήν. Δια των πληγών αυτού ιατρεύτηκε. 25. Ναι. Ιατρεύτηκε, διότι άλλοτε είστε άρρωστοι πνευματικός, είστε σαν πρόβατα που επλανώντο. Αλλά τώρα γυρίσατε ο στον πειμένα και άγρυπνο φρουρό των ψυχών σα.